Στοίχη 14.33. Ποτήριον Κυρίου και Ποτήριον Δαιμονίων. 14. Ακριβώς δι' αυτό αγαπητοί μου φεύγετε μακράν από την ειδωλολατρίαν χωρίς να φοβηθείτε μήπως σα δημιουργηθεί δια τούτο πειρασμός από τους ειδωλολάτρες. 15. Ομιλώ προς σας σαν εις και συνετούς που είστε. Κρίνοντε εσείς δι' αυτό το οποίο θα σα είπω αμέσω. 16. Το ποτήριον επί του οποίο ο Κύριος απήγγειλε την ευχαριστήριον δοξολογίαν και το οποίον με ευχαριστήριον προσευχήν καθαγιάζομεν δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Ο άρτος τον οποίον εις το της Θείας Ευχαριστίας κόπτομεν δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. 17. Επειδή δε ένας είναι ο ουράνιος αυτός άρτος, δια τούτο ένα ηθικόν σώμα είμεθα θα υπολή. Διότι όλοι από τον ένα άρτον μετέχομεν και ενωνόμεθα όλοι με αυτόν, και διαμέσου αυτού γινόμεθα ένα και μεταξύ μα. 18. Διαναβεβαιωθείτε δε ότι με τα ιδολόθητα γινόμεθα συμμέτοχοι του θυσιαστηρίου των Ιδόλων, κοιτάξτε τους Ισραηλίτες που είναι σαρκικοί αλλά όχι και πνευματικοί απόγονοι των Πατριαρχών. Δεν είναι γεγονό ότι εκείνοι που τρώγουν τα στις θυσίες, οι ε οποίοι προσφέρονται από τους ιερείς του Ισραήλ, είναι κοινωνή και συμμέτοχοι του θυσιαστηρίου. 19. Έτσι και όσοι τρώγουν τα στις θυσίες των ειδόλων. Γίνονται και αυτοί συμμέτοχοι και συγκοινωνή των ειδόλων. Τι λέγω λοιπόν. Λέγω άραγε ότι το είδωλον είναι κάτι και εξεικονίζει πραγματικών θεών. Ή ότι το ειδωλόθητον είναι κάτι και έχει κάποια δύναμη. Όχι, δεν λέγω κάτι τέτοιο. 20. Αλλά λέγω ότι τα ζώα που προσφέρουν θυσία οι εθνικοί και οι τα θυσιάζουν στα δαιμόνια και όχι στον αληθινόν θεόν. Διότι πίσω από τα είδωλα κρύπτονται δαιμόνια. Δεν θέλω δε εσείς να γίνεστε συγκοινωνοί και συμμέτοχοι των δαιμονίων. 21. Δεν μπορείτε χωρίς ενοχή να πίνετε συγχρόνως το ποτήριο του Κυρίου που δίδεται στην Θείαν Ευχαριστίαν και το ποτήριο των σπονδών που προσφέρονται στα τα είδωλα. Δεν μπορείτε να λαμβάνετε μέρος στην τράπεζα του Κυρίου και στην τράπεζα των δαιμονίων. 22. Εάν δεν επιμένετε να λαμβάνετε μέρος και στα δύο, ή ξέβρατε τι κάνετε. Προκαλούμεν έτσι η τι κανετε προκαλουμεν ετσι η ζηλοτυπιαν τον Κύριο και τον ερεθίζομεν. Μήπω είμαι θα ισχυρότεροί του, ώστε να δυνηθόμεν να αντιμετωπίσουμε την οργήν του. 23. Όλα έχω εξουσία να τα πράττω, αλλά δεν συμφέρουν και δεν είναι ωφέλιμα εις όλα. Όλα έχω εξουσία να τα πράττω, αλλά δεν οικοδομούν όλα των πλησίων μου. 24. Α μη ζητεί εγωιστικά κανείς, ό,τι του αρέσει ή ό,τι τον συμφέρει, αλλά ζητεί ο καθένας το συμφέρον και την πνευματική ωφέλεια του άλλου. 25. Το καθήκον σας δε αυτό πρέπει να το τηρείτε και σχετικώς προς τα ειδωλόθητα, για τα οποία ισχύουν αυτά που θα σας είπα ο αμέσως. Κάθε τύπου πολίτης των κρεοπολίων τρώγεται το χωρίς να εξετάζεται αν αυτό είναι ειδωλόθητο και μη ζητείτε πληροφορία ε οποίοι μπορεί να ταράξουν τη συνείδησή σας. Όταν δηλαδή δεν εξέβρετε ότι αυτό που τρώγεται είναι ειδωλόθητον, θα το τρώγετε αδιαφόρος και θα έχετε ήσυχον τη συνείδησή σας. 26. Θα έχετε δε ήσυχον τη συνείδησή σας, διότι θα το τρώγετε με το φρόνημα ότι η γη και κάθε τι που πληρεί και γεμίζει αυτήν, ανήκει στον Κύριον. Συνεπώς και αυτό που τρώγετε του Κυρίου είναι. 27. Εάν δεν σα προσκαλεί να συμφάγετε κάποιος από τους απίστους και θέλετε να πάτε, κάθε τι που σας παρατίθετε τρώγετε το χωρίς να κάνετε καμία εξέταση, για να μην λαμβάνετε αφορμή και σας τύπτει η συνείδηση. 28. Εάν όμω σας είπε κανεί ότι αυτό που σας παραθέτουν είναι ειδωλόθητον, τότε μην το τρώγετε δι' εκείνον που σας το ανήγγυλε και δι' τη συνείδησή του, η οποία επόμενον είναι να τον τύψει εάν φάγει και αυτός ή να εξεγερθεί εναντίον σας εάν δεν φάγει. Σας λέγω λοιπόν να μην το τρώγετε, όχι διότι τα ειδωλόθητα ή μπορεί να σας μολύνουν, διότι όπως είπαμε του Κυρίου είναι η γη και κάθε τι από το οποίο είναι γεμάτη. 29. Όταν δεν λέγω συνείδηση εννοώ όχι την ειδική σου αλλά τη συνείδηση του άλλου πρέπει δε να προσέχω τη συνείδηση του άλλου και να μην τρώγω διότι προς τι ελευθερία που έχω του να τρώγω και ειδωλόθητα ακόμη να γίνεται αφορμή κατακρίσεως από τη συνείδηση του άλλου 30. Εάν δε εγώ φωτισμένος από την χάρη της πίστος δεν θεωρώ κανένα φαγητόν ακάθαρτον και μετέχω δια τούτο από όλα τα φαγητά γιατί να κακολογούμε για την πράξη αυτήν για την οποία εγώ ευχαριστώ τον Θεό, τον δημιουργό των φαγητών και βαριέτη μου, 31. Λοιπόν, είτε τρώγεται, είτε πίνετε, είτε πράτε το οτιδήποτε, όλα εις δόξαν Θεού να τα πράτετε. 32. Μη γίνεστε αφορμή προς και πτώσεω και οι Ιουδαίου και εις, εις Έλληνα και στην εκκλησία του Θεού. 33. Συμπεριφέρεστε καθώς και εγώ, ο οποίος καθόλου αρέσκω εις όλους, χωρίς να ζητώ εκείνο που συμφέρει εμέ, αλλά εκείνο που συμφέρει τους πολλούς, για να σωθούν.